Δεν σας μιλώ ιδεολογικά γιατί πίσω από τους μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολύ και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν κοβάμε ότι στο τέλος του κύκλου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 σαν φίλοι Και μιας φίλης χώρα όπως είναι η Γερμανία. Let us uh, give some clear talk. Angela Merkel and Γερμανοί German people are great friends of Greece. They have given us the last years more than 6 I don't know anybody else το φουχτελ είναι σπάρα πολύ συμπαθής Αμα γνωρίζεις, πολύ συμπαθής. Το φουχτελ. πολύ συμπαθής. Er hat mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit. Μου είπαν είναι μνημονιακός, για μένα είναι μνημονιακός. Δεν θα το ξαναπείτε, δεν Δεν την Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε η Ελλήνη. Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι σκληρότητες. Δεν δέχομαι δεν τα κατακράτω. Απολύτως. Έσπαγα στα γραφεία του Μασόκ μέσα! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Έχω βγαίνει έξω τα ρούχα σας. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν ξέρω να σας απαντήσω όμως. Σα απαντώ αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη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 Wer με τον ήλιο μου, με Mit dir μου. Περιβάλλεις με τον ήλιο μου, με τον <στογράφι> είναι, είναι στρατιώτες, ξένοι, να με να και χωριστούμε. <στογράφι> λοιπόν, τελευταίε με τα πρήκαμε. Ακού και το Μεπαξίδε Γερμανικά στο μικρόμο τη Πλατία και για να μας ακούσετε συνδέεστε στο πλατίαρεδιο ή πλατίαρεδιο me the man. Και σήμερα το πάμε γενικά. Γρήγορα γιατί αργήσαμε να δούμε και ακολουθεί το καψιμί από το δίκτυο Ελευθερών Φαντάνων. Πάρτε πως. Θα ήθελα να πω το εξή να πούμε στον κόσμο ότι όποιος θέλει μπορεί από το κάστηρι φεύγει να κατοβάσει μια εφαρμογή την εγκαθιστά στον υπολογιστή και την επιφάνεια εργασία έχει εκεί πέρα το του να πούμε και ακούει στο μα, τι τι Οπότε του ναι, έχει ένα βαρπαμπάκι να πούμε και πέρα θα το δύο να πει του κάστε, έχει εφαρμογή του λέκα και βασικά που γεννηθεί. Ωραία. το οποίο είναι το απόρτη μερουλίδικο του χαιρετισμός γρήγορα σε όλο το χαλητικό χωριό. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων η Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ο μασκή αρχηγή όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα του στα πόδια του Ιούλιο 4. <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή Όλη, όχι γιατί μια περιοχή αντισπέκεται νικηφόρος θα είναι η καταστική. μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα αρωμαϊκά στρατόπεδα Σε <Συλίου> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρίμία μας με τον πολεμιστή Αστέριξ Λοιπόν, συνδέστε πλατεία-radio.listen-to-myradio.com ή πλατεία -radio .fm. Το MyRadio Stream δεν λειτουργεί, Ποια; Δεν λειτουργεί πια, το καταργήσαμε. Ήθελα να είμαστε στο χέρι να πούμε. Όχι, κάθομαι και μιλάω στο μικρόφωνο. Α εντάξει, τι συμβαίνει αυτό. Σε μια φορά, αυτό, Το ξέρει που μα έχει συμβεί αυτό, έτσι. Ναι. Ότι έχει συμφίσει ο να κάνει ο και να είμαι και εγώ. καλό Και νομίζαμε ότι κάναμε εκπομπή και δεν το μικρόφωνο. Συνέβη το να πούμε. να τον κόσμο. Ότι, πρώτη φορά αριστερά, έτσι. Πρώτη φορά αριστερά, κουράγιο αδέρφια και μην ξεχνάτε κάθε Τετάρτη στα πρωτοδικεία, στα πρωτοδικεία δεν είναι ή τα ελληνοδικεία. Τα ελληνοδικεία. Στα ελληνοδικεία όλη τη χώρα μαζεύεται κόσμο και σταματάει του πληστηριασμού. Οι οποίοι συνεχίζονται. συνεχίζονται για πρώτη φορά αριστερά, όμω. Σωστό. Έτσι, πρέπει να πούμε ότι δεν γίνονται οι δηλαδή το κίνημα είναι πάρα πολύ ισχυρό, στο ήλιο γίνεται χαμό. Το δεν πληρώνω προκθέσει χθε ότι έγινε, όταν ήταν η τετάρτη, χθε ναι. στείλανε μια τύπη σαν μια συμβολιογράφηση στην ασμία του Ιπανό ήταν εκεί και τα λοιπά κτλ. Το κίνημα δυναμώνει, το χωράει, τον νουσα τρεμάλια να πούμε, πρώτη φορά αριστερά, κάθε τετάρτη, αριστερά στα ειρηνοδικία, σταματάμε τις χρυστηριασμοί. Το κίνημα δικά στο Ευρωμαδικού Ελλήνυ πάει πολύ καλά. Έχουν συγκεντρωθεί πολλέ διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε όπου ναι, ναι, διακόρων πληστερμα πάει πολύ καλά εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα να με πεις τη γνώμη σου πως θα βλέπεις τα πράγματα ε... κύριε, θα σου, πω. Φουράζει, θα, κύριε. θα σου πω πολύ σύντομα για να μην φύγουμε που το θέμα θα φύγει να άκουσουν, να εγώ έχω την άποψη ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο οι ξένοι και με τα βήματα και με τα, το άλοφο που τους δίνουν και δικοί μας μέσα να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος Δηλαδή προσπαθούν να ξεφτυλίσουν όσο το πιο δυνατό μπορούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να τον, υπογα... να τον αναγκάσουν να υπογράψει ένα μνημόνιο, να έχει διώξει όλα τα ζωοσπαστικά χαρακτηριστικά του και τελικά να ακολουθήσουν τον ήλιο. Το... Να, να ρωτήσω κάτι τώρα έτσι. Hey, you... Είχε πει ο Τσέκλιζα να πούμε πρώτα απ' όλα ότι θα καταργήσει τον εμφυγάνα μου. Άκουσα έναν τύπος τον 1984 στην Κρήτη του Σαλκίνη, mm -hmm. το κριτικό εκείνο του βουλευτή, ναι. ο οποίος βγήκε και τα είχε πάρει στο κρανείο και έλεγε. Δηλαδή δεν κατάλαβα να πούμε εγώ που πάσαμε τις υπογραφές να πούμε εκεί κάτω και μάθαμε τον κόσμο για τον έφυγα και τα λοιπά. Τι λένε τώρα, ναι. να πληρώσω τον έφυγα και τα έχει πάρει στο κρανίο, mm. μιλάμε τίποτα έτσι. Τι σιριζέως. Τι καλάει τώρα. Τι καλάει τώρα, βεβαίως. Λοιπόν. Και όλα αυτά να πούμε τα προεδρικά, όπως λένε αυτά, τα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, είχε πει ο Σιριζές ότι με μία με ένα νόμο θα τα καταργήσει όλα. αυτά. Εφόσον mm -hmm. δεν έχουν καταργήσει όλα, αυτά. ρωτάω εγώ τώρα. Αυτή τη στιγμή Δεν υπάρχει το μνημόνιο. Υπάρχει το μνημόνιο. Δεν υπάρχει το μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή δεν ότι τα οικονομικά μα και αυτοί μα δίνουν ή δεν μα δίνουν δανεικά. Δεν μα δίνουν. Δεν μα δίνουν. Αλλά κάνουν τον έλεγχο. Ναι. Του κάνουν τον έλεγχο. Αυτή τη στιγμή τα δημόσια οικονομικά τη χώρα είναι στα χέρια του Ξένου ναι, ή όχι. Όλα αυτά, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα λοιπόν, χαίρεστηκε από αυτό που γράφει το καινούργιο και μνημόνιο κτλ. Και Ισχύει το μνημόνιο. Είσαι στο μνημόνιο τώρα. Ναι. Και ρωτάω άλλη ερώτηση τώρα. Ο κόσμο βλέπεις. Ότι λέει προσπαθούν και προσπαθούν και τέτοια. Και είναι αναμφανδόν, υπέρ της κυβέρνησης. Δεν δηλαδή γίνανε όλοι οι δεν δηλαδή το ε. Και μάλιστα αριστεροί σπάστες αριστεροί στον ναι, ναι, ναι. κόσμος. Και λέω εδώ τώρα, εάν έγινε να πούμε αύριο, ο τσίπτησα να πούμε. Έτσι, δεν σου πει κάποιος. Ah. Και έλεγε, ότι πάνε να μας εκμηδενήσουν εγώ χώρα. Mm. Και εμείς σταματάμε να τους πληρώνουμε και άντε όλοι μαζί να στήσουμε τη χώρα μας εκ νέου πόσο τη σεκατό κόσμο θα είχε και πόσο θα βγαίνει στον δρόμο. Εγώ πιστεύω δεν είχε λαϊκή υποστηρία. Και εγώ νομίζω ότι θα βγαίνει όλος ο κόσμος mm. στον δρόμο. Εγώ, πιστεύω, και αυτό φάνηκε τις πρώτες μέρες της διαπραγμάτευσης, όταν όντως υπήρχε ένα, Ά, δηλαδή, μια εθνική δρόμο. ανάταση, δεν είχαμε λοιπόν. τα ταγκό να κατέβουμε και να εφούμε να υποστηρίξουμε την διαπραγμάτευση. Λοιπόν. Δεν είχαμε ταγκό να ταγκό. Και τώρα έρχεται η ώρα τη διαφήμισης. Τι είναι, πότε είναι η συγκέντρωση για το... Λοιπόν, τη του λοιπόν υπάρχει την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, ποιος ε, ναι, όχι, Κυριακή στις 10 ημέρες, αφ' έτσι. Μισό Ναι, ναι, ναι, μισό υπάρχει μια κινητοποίηση, ένα παλαϊκό συλλαλητήριο, το οποίο το συνυπογράφουνε. Μισό να πούμε πήρα... <πέρα iki> <τέτοιο>, <Είσω> και αυτοί το συνυπογράφουνε. Μέχρι τώρα το Πανελλαδικό Δίκτυο Πλατιών, Μέτωπο Πλατιών, η Πιθατικής, το ΕΠΑΜ, η αγανακτισμένοι αποφασισμένη, το Δίκη, οι Ριζοσπάσοι Ζυκολόγοι, το Κίνημα Δεν Πληρώνω, Σ του και ο παρθούσα ε, ε, ο ο και Ναι, Υπάρχει λοιπόν αυτή η κινητοποίηση Κεντακή 10 Μαΐου και Δευτέρα πάλι ε, 11 Μαΐου ανήμερα του Eurogroup την επόμενη μέρα πληρώνουμε δόση, υπάρχει και η κινητοποίηση της διαγραφής χρέους τώρα στην οποία συμμετέχει και το πλατείο αν τοκέχε και Συνέλευση ελληνικών νεών μαζί με άλλα σωματεία όπως είναι και η τα που έχει κάνει και αυτή κάλεσμα η πρωτατάκι και, άλλη, και άλλη, που πολύ. Που καλού την κυβέρνηση να ήθελα να πληρώσει το χρέο και να κάνει αυτό που είπα σε σύμπρυνα πολύ εδώ. Δε... Α, μπράβο, τα στα λόγια μου, Παπατου Μανουλάκη! Λοιπόν, τώρα θα σε αφήσω να κάνεις την εκπομπή σου, έτσι, και σιγά σιγά ελπίζω να αρχίσουμε δυναμικά, να φτιάξουμε πρόγραμμα κανονικό, ε, να ενημερώσω ότι θα παίζουμε από το σταθμό μας, στη καθημερινή βάση, την εκπομπή του, του Γιάννη του Λαζάρου, από το ράβιο Βάρτα, που γράφει αυτά τα κείμενα τα ωραία του mm -hmm, το mm -hmm. κείμενο θα παίζουμε εκπομπές από το <Είλυνα> ε πολύ ωραίες εκπομπέ για το Σύνταγμα, μια η Καζάξη, η η Βιδάκη, <Είλυνα> που κάνει η πέρα και τα μπορεί και την κάνει και αυτός να πούμε, και τέτοια, και φυσικά τις δικές μας εκπομπές. Να ενημερώσουμε ότι κανονικά ξεκινάει πάλι το πρόγραμμα του Δαθμό, Αυτό δεν θα έχουμε <Είλυνα> αυτή το... <Είλυνα> το... την άνοιξη, γιατί ο Το δίκτυο από σήμερα μετά και την Κυριακή αυτή θα έχουμε και την πρώτη εκπομπή με το κουτσαβάκι. Το γνωστό μπλοκέρ. Το γνωστό μπλοκέρ του κουτσαβάκι. Ωραία. Oh yeah. Πάμε δυναμικά λοιπόν. Πάμε δυναμικά, το, το briefing τελείωσε. Εντάξει πάμε... λοιπόν, θα αφήνω να συνεχίσει. Πολλά πιλιά σε όλους παλικάνια. Μην ξεχνάτε τις Τετάρτες στα είναι Και την Κυριακή ε, στην πλατεία Συντάγματος. Δεν είναι η συγκέντρωση. Την Κυριακή μετά πάλι τη Δευτέρα. Και μετά πάλι τη Δευτέρα. Πολλά πιλιά από μένα. Και ένα χειροκρότημα για το Υπότιτλοι λοιπόν, AUTHORWAVE Το θέμα της σημερινής εκπομπής, όπως είπαμε, είναι το απόρρετο ημερολόγιο κοντοπυράκι. Το θεωρούμε επίκαιρο, το θεωρήσαμε επίκαιρο, ε, στην προηγούμενη εκπομπή, που έγινε μέσα στον Απρίλη, να πούμε ότι είναι η πρώτη εκπομπή, η Πάξη Γερμανική, του Μαγιού. Ε, το θεωρήσαμε επίκαιρο λόγο πρώτα απ' όλα της Επιτροπής λογιστικού ελέγχου της Βουλής, όπου θέλουμε να δούμε ποιο χρέος να είναι αληθινό και ποιο όχι. Έγινε ακόμη πιο επίκαιρο με τη δίκη του Παππού Κωνσταντίνου, που ήταν και άλλο θέμα, είχα κάνει με τη λίστα Λαγκάρτ, αλλά όπως είπαμε στη, στην προηγούμενη εκπομπή, συνδυάζεται η λίστα Λαγκάρτ με το θέμα του μαγειρέματος των στοιχείων για να μπούμε στο ΔΝΤ. Όπως είπε ο ίδιος ο ο οποίος έβγαλε τη λίστα λαγκάρτ, ο δήλωσε ότι με τη λίστα Λαγκάρτ εκβιάσανε τον Παπανδρέου για να μας βάλει στο μνημόνιο και αυτές τις μέρες γίνεται ακόμα, ακόμα πιο επίκαιρο και έχει να κάνει με την σκληρή στάση την οποία εμφανίζει το ΙΕΘΜΙΣ Νομισοματικό Ταμείο στα εργασιακά δηλαδή στην άμπληση την τάκηση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, στη χώρα μας να γίνει μια απαραίτη γαλέρα γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει σημασία να ξαναδούμε το πώς μπήκαμε και με ποιες μεθοδεύσεις Μπήκαμε στο μηχανισμό του ελευθερία ματικοτα και στη συνέχεια στου ευρωπαϊκού μηχανισμού ο λόγος για τον Μανώλη Κοντοποράκη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΙΣΕΣΕ), ο οποίος βλέποντας ότι ο τότε Υπουργός Οικονομικών από Κωνσταντίνο) πάει να τον κατανοήσει και εντοπίζοντας ότι είχε πονηρούς σκοπούς όσον αφορά τα νούμερα, το έλλειμμα, ξεκίνησε να γράφει ιδιόχειρα σημειώματα το οποίο απέστειλε από την πρώτη κιόλας στιγμή στο δικηγόρο του Γιώργο Αποστρατήτη. Right, like Αυτό που οδήγησε τον Κοντοπιράκη στο να αρχίσει να κρατάει ένα ημερολόγιο, το οποίο το έδωσε τελικά στο δικηγόρο του, είναι όπως δηλώνει δηλαδή ο ίδιος η αιμονή του Παπακοσταντίνου, να αναθεωρήσει την πρόβλεψη για το έλλειμμα από τις πρώτες κιόλας στιγμές, την πρώτη κιόλας μέρα που ανέλαβε το Υπουργείο, αλλά και ένα άρθρο το οποίο είδε στο βήμα, στη γνωστή εφημερίδα, που ουσιαστικά τον έβαζε στο στόχαστο. Παπακοσταντίνου δήλωσε ότι προτού αναθεωρήσει την πρόβλεψη από το 6% του προκατόχου του Υπουργού Οικονομικών του Παπαθανασίων δούμε για το έλλειμμα πάντα αρχικά στο 16-14,8% και εν τέλει στο 12,5% επισκεπτόταν το Λοξεμβούργο και τις Βρυξέλλες για να πάρει κλίμα I'll show you things you cannot get elsewhere. Come. Όπως θα στη συνέχεια και όπως αποκαλύπτει ο Παντοπυράκης η απογομπή του από την υπηρεσία έγινε τηλεφωνικά Την ίδια μέρα που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στη συνέντευξη τύπου ούτως ώστε να αποκαταστήσει την υπόλοιψη του oh την υπόλοιψη του και την υπόλοιψη της ΕΣΕ You far, your... Έχουμε μπροστά μα τη συνέντευξη που έχει δώσει ο ίδιος ο Μανώρις Κοτοπυράκης πριν χρόνια ε, στο δημοσιογράφο Παναγίου Τιλένου Ο κ. Κοτοπυράκης κατηγορεί τον τότε Υπουργό Οικονομικών που μας έβαλε στον μνημόνιο ότι όσου Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος και αν ο κατεξοχήν αρμόδιος αντί να πείσει τους ευρωπαίους εταίρους και να καθησυχάσει τις αγορές και να κερδίσει πολύτιμο χρόνο με μέτρα που θα περιόριζαν τη δυναμική του ελλείμματος αδράνησε σε επίπεδο μέτρων και σκόρπισε τον πανικό μα ψυχολόγικη τις δηλώσεις του ελληνικού Μιλάμε για την εποχή που ανεβαίνουν τα CDS you buy my goods. Κατηγορεί επίσης τον πρώην Υπουργό Οικονομικών yeah. Ότι επέβαλε τον Αντρέα Γεωργίου Τον υπόδικο Αντρέα Γεωργίου της Ελστατ Και τον προστάτεψε Ακόμα και όταν ανεμερώθηκε Από όλα τα μέλη της ελληνικής αντιστικής αρχής Ότι ο προστάμενος τους καθοδηγείται Για να εμφανίσει μουσκομένο κομμένο Είναι You take art. Το αστείο ή μάλλον το τραγικό της υπόθεσης Είναι ότι ο κύριος Γεωργίου Τον οποίο επέβαλε στην Εστάτ Ο κύριος Βαβοκουσταντίνου Είναι ήταν ταυτόχρονα υπάλληλος Του Δελτανετάφ και της Ελστάτ Για δύο ολόκληρους μήνες Ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος είχε στα χέρια του Τα θελτικά στοιχεία της χώρας ε, Και επιμερών του οποίου ε, όταν ο ίδιος μάλλον ήταν σ' ένας στατ, μπήκαμε στο νημόνιο, ήταν ταυτόχρονα μένος στο Διεθνές Νομισματικό, υπάλληλος στο Διεθνές Νομισματικό ταμείο. Oh Και όσοι ακούτε τα ωραία γερμανικά τραγούδια, εμεί ξεφυλίζουμε τη συνέντευξη του κυρίου Κοντοπυράκη για να σα δώσουμε μερικά αποκαλυπτικά αποσπάσματα. <στονίδευση> In this crazy paradise You are in love with pain Want to buy some illusions Slightly used, almost new Such romantic illusions And they're all about you I'll sell them all for a penny, they make pretty souvenirs, take my lovely illusions, some for love, some for tears. The spell you can't explain For in this crazy paradise You are in love with pain Want to buy some illusion Slightly used Just like new Roman about λοιπόν στο πλαίδα Αρέι και ακούστε τη συνέχεια της ιστορίας. Η κυβέρνηση του Παπανδρέου τότε ορκίστηκε στις 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη το απόγευμα. Εγώ έραινα ακριβώς δύο εβδομάδες, μέχρι τις 21. Την Τετάρτη, 7 Δεκάτου, την ημέρα της Ορκωμοσίας, είχα συνάντηση πάνω από μια ώρα με τον Γιώργο Λοβο και τον κύριο Σαχινίδη στο γραφείο του. Απάντησαν σε όλα τα ερωτήματά τους, τονίζοντας τις δύο μεγάλες απογραφές που ερχόντουσαν. Ενώ έγινε και μια συζήτηση για τον πληθωρισμό, την ανεργία για την ανάπτυξη και έδωσα προσωπικές, όχι περισσιακές εκτιμήσεις των παραπάνω μεγεθών για τα έτη 2009-2010. Φωνή... Το ίδιο βράδυ, στις 9.30, πήγε στο δικό μου γραφείο. Φώναξε ο τσιπαλίλους και μου έκανε μια εκτύπωση του δελτίου αυτού που στείλαμε στις 2 Οκτωβρίου το οποίο περιέγραφε την πρόβλεψη για έλλειμμα στο 6% και το πήγα προσωπικά ο ίδιος στο γραφείο του Υπουργού. Του είπα ότι η Eurostat δεν θέλει σχόλια πριν εκδώσει το δικό της Ανακιναθέν που θα γινόταν στις 21 Οκτωβρίου. Μου απάντησε ότι εγώ θα τα βγάλω στη δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία για να αλλάξω. Εκεί κόμπλε αραλιά Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση του Μανώλη Κοδοπυράκη με τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Βαβοκοσταντίνο. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2010 γράφτηκε στο βήμα από την κυρία Δήμητρα Κρουστάλη ένα άρθρο ότι ήμουν μη συνεργάσιμος στην παράδοση. Σε τελεφώνημα που της έκανα μου είναι πως πληροφορία αυτή δόθηκε κατευθείαν από το γραφείο του Υπουργού. Πέμπτη πρωί, οκτώ δεκάτου, έστρερα στο γραφείο του Υπουργού το αριθματολόγιο της Eurostat. Αυτό λοιπόν το αριθματολόγιο του διαβιβάζω στον Υπουργό από το πρωί και τα σημεία της έκθεσης που έπρεπε να απαντηθούν την Παρασκευή προς το Eurostat. Στο ερωτηματολόγιο, ανέφερα τους φορείς που πρέπει να συνεργαστούν για τις απαντήσεις: το Γενικό Λογιστήριο, την Τράπεζα Ελλάδος, την Αρχή Πληρωμής και τη Στατιστική Υπηρεσία. Επίσης, του έστειλε έκθεση της Διεύθυνσης Μεθοδολογίας, 40 σελίδες, για τις εργασίες της Στατιστικής Υπηρεσίας το πρώτο ο του 2009 και τυχόν καθυστερήσεις και τους λόγους. Έστειλε επίσης το οργανόγραμμα της υπηρεσίας, του έστειλε ένα για τους στόχους των Παραγωγικών Διευθύνσεων του 2009 και ένα ντοσχέ για τους στόχους των Οριζοντήων Διευθύνσεων του 2009. Παρασκευή βράδυ, 7,5 ώρα, παρέδωσα στο γραφείο του Υπουργού αντίγραφο των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και το οποίο είχε σταλεί στη Eurostat. <neighborhood> την Παρασκευή το πρωί Όταν του έστειλα απαντήσεις σε ερωτήματα της Eurostat Έγραφα το εξής Κύριε Υπουργέ Με έκπληξη και λύπη Συγχρόνως διάβασα στο σημερινό βήμα Το άρθρο της Ζήμητρας Κρουστάλη Ότι είμαι απρόθυμος να συνεργαστώ Με τη νέα ηγεσία Κύριε Υπουργέ Η συνάντηση του γραφείου σας την Δετάνη το βράδυ σε συνδυασμό με τους φακέλους και τα εντοσχέ που σας έστελε το πρωί της πέμπτης για τις εργασίες και τους στόχους της ΣΥΕ αποδεικνύει νομίζω ακριβώς το αντίθετο Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω τι σκέψεις σας Φυσικά ποτέ δεν απάντησε <Κι> Μ'ennuie. Πανετρό, je te maillerai. Ω j'ai voulu griser mon cœur, et souvent sur mon passage. Από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 12 έως 16 Οκτωβρίου 2010, πρωτοπαρατηθώ, γίνονται συσκέψεις στο Υπουργείο καθημερινά από την Νέα Πολιτική Υγεσία και τους περσιακούς παράγοντες του Γενικού Λογιστήριου, της Στατιστικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου. Συναντήσεις ε, αυτές, σύμφωνα, σύμφωνα με τον κύριο Κωντεπεράκη, ο ίδιος δεν καλέστηκε, δεν προσκλήθηκε ποτέ. <Τι> Μια μέρα μου έφεραν ένα χαρτί με διάφορα σενάρια από το οποία θα διάλεγαν όχι τους βόλευαν. Τότε αλλάξαν το έλλειμμα από το 6% στο 14,8% δηλαδή μιλάμε για δυόμισι δις ευρώ διαφορά. Δυόμισι ε, δις ευρώ διαφορά ανά μονάδα. Εκτοξεύοντας το έλλημα της χώρας από το 6 στο 14,8% ουσιαστικά το διωγκώσανε κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζει ο κ. Σκοτοπυράκης. 16 Οκτωβρίου, Παρασκευή, ετοιμάζουμε το Δελτίου για να το στείλουμε 6 το απόγευμα. Και τηλεφωνούν από το Γενικό Λογιστήριο να μην το στείλουμε. Υπηρεσικοί παράγοντες, οπωσδήποτε, μετά από διαταγή από το Υπουργείο. Εγώ ενημέρωσα αμέσως το Eurostat. Θα γίνει μια συνάντηση τη Δευτέρα, 19 Δεκάτου, στις 9 το πρωί, με τον Υπουργό, για να κοιτάξουν αυτές τις αλλαγ αν υπάρχει συμφωνία, θα στείλουμε το καινούργιο δελτίο Δευτέρα μεσημέρι. Αυτό έστειλα και εγώ στη Eurostat την Παρασκευή 10 Δευτέρα το πρωί η συνάντηση γίνεται, αλλά και πάλι δεν καταλήγει πουθενά. Τότε στέλνω στη Eurostat την εξής απάντηση. Το ραντεβού για τα νέα στοιχεία που ενημέρωνα με το mail από την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στο Υπουργείο, χωρίς όμως και πάλι κανένα αποτέλεσμα. Άνθρωποι που συμμετείχαν στο ραντεβού είπαν ότι ο Υπουργός. Θα έκανε ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο για να πάρει κλίμα και θα επέστρεφε την Τρίτη για να δώσει το τελικά νούμερα. <Τι> Την Δευτέρα, τη Δευτέρα το πρωί έλαβα ένα γράμμα από την Eurostat ότι δεν έχουν λάβει τα στοιχεία μας Την Τετάρτη έστειλα την απάντησή μου με τα στοιχεία τα οποία δεν είχαν υπογραφεί από μένα Και ο λόγος ήταν επειδή έβαλαν στο 2008 δύο περίπου δίσευ χρέη νοσοκομείων που η Eurostat είχε απαγορέψει οι αιτήσεις στο 2009 για χρέη ήταν περίπου στα 5,5 δις ευρώ. de tous ces sentiments dont mon cœur est lancé. Ακολουθεί η του «Τετάρτη βράδυ, 7 Οκτωβρίου, του έδωσα την παραίτησή μου και μου λέει «Δεν αποδέχομαι την παρέτησή σας διότι θέλω να παραμείνετε ένα διάστημα στη θέση σας γιατί δεν είναι πρωτοέρωτα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε γενικούς γραμματής». Παρ' όλα αυτά, την επόμενη Δευτέρα, στις 19 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε το Λουξεμβούργο, και τον Βρυξέλλες, κατηγόρησε την υπηρεσία και εμένα, και εμένα προσωπικά για διάφορα πράγματα. Την Τετάρτη, 26 των το μεσημέρι, δώσεις δημοσιογράφους πως κάποια στιγμή θα δώσω μια συνέντευξη τύπου για να αμυνθώ και για την υπηρεσία και για το πρόσωπό μου. Στις 6 ώρα παίρνω ένα τηλεφώνημα από τη Διοφήντρα του Γραφείου του Υπουργού η οποία με αφορμή την παραπάνω δήλωση με ενημέρωσε ότι η παρέτησή σας γίνεται αποδεκτή me a rose to show how much you care Tie to the stem a lock of golden hair surely tomorrow you'll feel blue but then will come a love that's new for you Lily Molly for you Lily Molly apota pede pede ε, δις ευρώ ε, που ήταν οι απαιτήσεις για 2009 για χρέη, αναγνωρισμένα ήταν περίπου τα 2 δις ευρώ επειδή το ελληνικό κράτος ήταν κακοπληρωτής και οι προμηθευτές ανέβαζαν το νούμερο When we are marching Ειδοποίησα την Eurostat με απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας το υπερσιακών παραγόντων όσο και η πολιτική, πολιτικής ηγεσίας κατά πόσο αυτά τα 3,5 δις αληθεύουν και αν μπορούσα να τα βάλω στα έτη που είχαν γίνει, δηλαδή το 7 και το 8. Περίτη απάντηση, όχι, πρέπει να μπουν στο έτος που αναγνωρίζονται και πληρώνονται my might, I'm warm again, my pack is light, it's you, Lily. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν μπορεί η προμήθεια να έχει γίνει το 8 αλλά από τη στιγμή που αναγνωρίζει το 10 να πληρώνονται τότε και πληρώνονται τότε θα έπρεπε να μπουν στο 10, ο κ. Περάιξ απάντησε ναι και πώς μπήκε το 8 και το βραδέχτηκαν δεν μπορώ να καταλάβω. Απλά θυμάμαι που και ο πάγγελλος έλεγε πως πρέπει να ελέγξουμε τα χρέη των νοσοκομείων. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία με τις αλλαγές των στοιχείων τις δύο πρώτες βδομάδες που ήμουν εκεί. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, Τότε ήταν τα ταξίδια του βίλου Παπακουσαντίνου όπου έβγαινε στο εξωτερικό έλεγε την Ελλάδα να και ήταν νικό πήγαινε στο εξωτερικό έλεγε τη χώρα του είπε ψέματα δίνοντας ένα αρνητικό κλίμα Mir denn wünschen sollte eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein Denn wenn ich gar zu glücklich wäre hätte ich ein B nach tra Jesus. Ο Κοσβουδοπυράκης λέει πως δύο φορές επικοινώνησε μαζί του μέσω της διευθύντρες του γραφείου του, γραφείου του και του διαμείνησε πως είναι στη διάθεσή του για να την εμερώσει. και πάντα πίστευε πως ο... οπωσδήποτε θα γίνει γιατί για μη τι άλλο ήταν και δύο στην Αμερική αλλά δεν έγινε ποτέ Ο κ. Κοδεπέρακης κάνει σαφές ότι στην ουσία δεν ήταν τόσο αλλαγή στην πρόκληση, αλλά ο τρόπος που πέρασε προς τα έξω, όπου η χώρα παρουσιάστηκε, με σκήμαστε είμαστε ψεύτες. Όσον αφορά το 25,7% του ΑΕΠ, ο κ. Στοτοπυράκη δηλώνει, το 25,7 πιστεύω πως ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ποσοστό ήταν υποεκτιμημένο, αφορούσε τις δεκαετίες του 1990 επισυνήτη, αλλά το νούμερο ήταν μεγάλο και απορρίφθηκε. Όταν ζήτησα από τον Γενικό Διευθυντή της Eurostat και τον Αρμόδιο του ΦΠΑ εξήγηση για το λόγο που μας, μας αντιμετώπισαν έτσι, η απάντηση που πήρα ήταν ότι το νούμερο τους φόβιζε. Με λόγια, η Eurostat δεν ήθελε ένα τόσο μεγάλο νούμερο. Ο λόγος είναι, σύμφωνα με τον Τρίβο ότι ένα τόσο μεγάλο νούμερο, ένα τόσο μεγάλο ΑΕΠ στο 25,7% θα μείωνε το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. <Συρίζει> <Συρίζει> Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος Βακκουσταντίνου, αντί να δεκτεί το 25,7%, δέχτηκε το 9,6% του ΑΕΠ. Με αυτήν την δημιουργική λογιστική και με τις δηλώσεις ότι η χώρα είναι τιτανικό ή του Παπανδρέου ότι είναι πρωθυπουργός μιας διεφθαρμένης χώρας εμείς πρώτο από όλα τα πίγς και της Ευρώπης μπήκαμε στο μνημόνιο και στο διεθνές νομισματικό ταμείο. Και όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, έχει πολύ μεγάλη σημασία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το διεθνές νομισματικό ταμείο εμφανίζεται άκαμπτο απέναντι στη χώρα. Από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, δεν δέχονται κούραμα στο Εθνές Μαζηματικό Ταμείο, απαιτεί περισσότερη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Απαιτεί συνθήκες γαλέρας. Dich kann... Δεν ξέρω πώς είδατε χθες την εκπομπή online στο Μέγκε, όπου μίλησε για, ένα χρονικό, για λίγο η κυρία Ξαφά από το Εθνές Μασοματικό Ταμείο. Ούτε λίγο ότι πολύ η κυρία Ξαφά μας είπε Ότι πρέπει να διαλυθούν οι εργασιακές σχέσεις Να πέσει το εργασιακό κόστος Ούτως ώστε να προσελκύσουμε πιο εύκολα ξένες επενδύσεις Αυτά δήλωσε η κυρία Ξαφά εκπροσωπώντας μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. <Τι <Τι Ja. Dann kam ein Mann, der konnte... Αυτές τις μέρες θα ανέβει και το βδομαδιάτικο άρθρο της Παx Γερμανικα. Το άρθρο αυτής της βδομάδας θα έχει τίτλο Μόλις σκότωσες το Γιάννη. Για την του Γιάννη Βαρουφάκη. την καρατόμηση του Γιάννη Βαρουφάκη την οποία απέτησαν οι ξένοι και υποτάχθηκε η κυβέρνηση Τσίπρα. Έχει σημασία ότι δεν καρατομήσαν κάποιο extreme του ΣΥΡΙΖΑ αλλά έναν μετριοπαθή αυστρό όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης. Όπως επίσης έχει σημασία ότι στη θέση του τοποθετήθηκε ένας άνθρωπος του περιβάλλοντος Στουρνάρα. Όλα δείχνουν Ότι η κυβέρνηση Τσίπρα Πάει κατευθείαν να πέσει Στην παγίδα των ξένων Μην έχετε καμία φιβολία Ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης Δεν θα είναι το τελευταίο κεφάλι Που ξένοι θα κόψουν Πέρα από τον ελληνικό Υπουργό Οικονομικών έχουν εκφράσει οι Γερμανοί τη δυσαρέσκειά τους συγκεκριμένο ο κύριος Σούλτ απέναντι στους ανεξάρτητους Έλληνες τους οποίους θεωρούν εθνικιστές και κατά δήλωσή τους θα προτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ να συγκεκρινάει με το ποτάμι Κρατήστε το αυτό γιατί γράφεται σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κυρίως σε γερμανικά. Ένας ανέντιμος συμφιβασμός του Τσίπρα θα οδηγήσει πολύ πιθανά σε έξοδο των ανεξάρτητων Ελλήνων, όπως και σε εμφύλιο στο ιστορικό του Σύριδα. Mund... Και τότε θα είναι η ώρα του Μέγκα. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το τελευταίο θύμα όλης αυτής της ιστορίας θα είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Οι ξένοι θέλουν να τον δούνε να ξεφτιλίζεται στην διεθνή κοινότητα. Θέλουν να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ να χάσει όλα τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά του, να το απομονώσουν, να το οδηγήσουν σε μια αναγκαστική μνημονιακή συγκυβέρνηση. Man hat jetzt alles, was man will. Man και με τον τρόπο αυτό να ανακόψουν τον αέρα σε όλη την Ευρώπη Τον αέρα αλλαγή, Ο οποίος ήδη έχει ανακοπή Τα ποσοστά των ποντέμος έχουν παγώσει Όπως και τα ποσοστά όλων των κομμάτων της Ευρώπης Τα οποία ευαγγελίζονται με Ευρώπη <Τι> Man hat nur Angst, was sie vorübergeht und denkt ganz leise heimlich an den ersten Streit bis man ihm plötzlich gegenübersteht. Da weiß man man sagen soll, man findet Το τελευταίο βήμα, το οποίο ίσω δώσει την αξιοπιστία στο ΣΥΡΙΖΑ και στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα... Σε περίπτωση που πάει να του επιβληθεί ένα νέο μνημόνιο, η τελευταία του ελπίδα είναι ένα δημοψήφισμα το οποίο όμω θα τεθεί έντομα στο λαό. Όταν λέω έντομα, εννοώ όχι εκδιαστικά. Ένα δημοψήφισμα στο οποίο ο Πρωθυπουργό της χώρας, όπω έκανε αντίστοιχα ο Τάσκο στην Κύπρο, θα πει στου Έλληνες ότι οι ξένοι μα θέλουν απικία του. Συμφωνούν ή διαφωνούν στην υπογραφή ένα νέο μνημόνιο. Από μια κυβέρνηση τη αριστεράς έχει τεράστια σημασία. Αν η αριστερά υπογράψει ένα νέο γουμόνιο, αυτό σημαίνει το τέλος. Μπορεί να μην πρόκειται για την σοσπαστική αριστερά που σεβασμικιλίζεται το ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν έχει βάψει τα χέρια του Μέμου Και σε περίπτωση που, που γράψει ένα νέο μνημόνιο, θα φορτωθεί στις πλάτες του το αίμα το οποίο σκορπίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι στις αντίστοιχες χώρες που μπήκαν στο ΔΝΤ, όπως ήταν η Βενεζουέλα, ο Ιβερινός ή όπως ήταν η Αργεντινή, αυτός ο πήρε το ελικόπτερο και έφυγε ήταν ο αντίστοιχος Τσίπρας. Δηλαδή αυτός ο οποίος, παρότι καλλιέργει ελπίδες στο λαό... Τελικά υποτάχθηκε στους δανειστές. Η πρέπει να γίνει σαφές το ότι όσο εξυπηρετείται αυτό το παράνομο χρέος, αυτό το απεχθές χρέος, δεν υπάρχει περίπτωση καμία περίπτωση σωτηρίας της χώρας. Παίζεις στο γήπεδό τους και είναι λιωτικό να για αυτόν τον λόγο οδηγήσεις στην ξεφύλα του να κάνεις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου παίρνοντας τα διαθέσιμα, τα τομεακά διαθέσιμα, ψευδός λέγοντας ότι πάνε για μισθούς και συντάξεις, ενώ πάνε για την εξυπηρέτηση του χρέους, το οποίο αν δεν εξυπηρετούσες θα είχες να πληρώσεις μισθούς και συντάξεις. Μ Love always been my game αυτή το απόγευμα ε, υπάρχει κινητοποίηση στο το Σλόγγαν της κινητοποίησης είναι ότι ο μόνος έντιμος συμβιβασμός είναι «αξιοπρέπεια του λαού», με κινητοποίησης στην οποία υπογράφει το πανεπιστημιακό μέτωπο πλατιών, ης πειθατικής, το EPUM, η εγχάριστης «αναφασισμένη», το DIKI, οι «ρυζοσπάστις οικολόγοι», η, η «δεμπληρώνω», «συσιαλιστική ανασύνθεση», «δραχμή», σχέδιο B. Και έπονται και άλλες υπογραφές, δεν ξέρω αν έχουν μπει ήδη, και άλλες υπογραφές γιατί το ψήφισμα είναι ανοιχτό. Όπως επίσης, να μην ξεχνάτε ότι το απόγευμα, τη Δευτέρα το απόγευμα, στα προπήλαια υπάρχει κινητοποίηση της κίνησης διαγραφή χρέους τώρα την οποία στηρίζουν συλλογικότητες, κινήματα, φορείς και σωματεία από όλη την Ελλάδα που απαιτούν τη μονομερή διαγραφή του ελληνικού χρέους, της τάσης πληρωμών. Για να αποτελεχθεί επιτέλους η χώρα μας από τα δεσμά του χρέους, από τα δεσμά της απικιοποίησής της Μείνετε συντονισμένοι στο πλατεία Radio Σε μισή ωρίτσα Κατά τις 6.30 ώρα Θα είναι εδώ ο φίλος ο Σόνικος Αργυρίου Από το δίκτυο ελευθέρωων φαντάρων Σπάρτακος Για μια ακόμα εκπομπή Το Καψιμή Όπως την πληροφόρησε Η σημερινή εκπομπή το Καψιμή Θα έχει θέμα Της διπροτοιμασία του ελληνικού στρατού Για υπεραλληστικές επεμβάσεις εμείς θα τα πούμε πάλι την Κυριακή στις 6 ώρα στην Εστία Νομέας. Μέχρι τον δουλειά σας Αυτό γίνεται γιατί Γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας Δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία Η μικροοικονομία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 θα είναι μία Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό Τουρκο Μπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μία Ελλάδα ένα φτωχό ίσως και συρριχνωμένο διλαέτη ή γερμανικό λάντερ. σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρα Όπως είναι η Γερμανία; Let us uh, give some clear talk. Angela Merkel and the German people are great friends of Greece. They have given us the last 60 I don't know anybody else το φουκτελι <guits> είναι σπάρα πολύ συμπαθής άνδρα που αμα τον γνωρίζεις πάρα πολύ συμπαθής το φουκτελι πάρα πολύ συμπαθής. Πού είπατε ότι πνημονιακό για μένα είναι βρισκέατο δεν πώς θα να δεν θα τα πω δεν πώς θα είπατε Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασκευα δεν ξέρω Όχι να μάθετε, να βάθετε να σας λέω λοιπόν εδώ ότι αυτά είναι ιδεότητα δεν το Έσπαγα Έχω... της γαφτίδας μου μέσα! Λελίκη. Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα Έχω έξω τα ρούχα μου εγώ περιμένω <εσίλια> μια απάντηση. Αν δεν θέλετε τι. να με δεν θέλω να σας απαντήσω Σας απαντώ νίχο αλλά με εξοργίζετε νίχο όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι που εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους του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 we will be ξένη κατοχή παρακαλούμε ανήκει ξένη κατοχή. Κατοχή. είναι, είναι ξένοι με και